Βήκαν στην πόλη η οχτροί, του νόμου λύσαν η οχτρή, Και εμεί γελούσαμε με τα κουσκού. Αμέση μεριά. Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε Η δορκέγη Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Λοιπόν πάμε με κεφαλαία Γιατί έχει νόημα και γιατί μπορεί να σου δείξει την όψη του σπαθιού, την τρομερή όταν ο λαός βγει με στόχο στο δρόμο Από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνια με το Δυσανάποδα Από την Ομόνια με το Σύνταγμα, άμα το Δυσόρθια και στις δύο περιπτώσεις Ήταν η μεγάλη απαρέγκλητη γραμμή αντίστασης πολλοίς κόσμος όμως στο δρόμο μέχρι και κλειστές καφετέριες Έλληνες που είναι αποφασισμένοι να στερηθούν τι παιδιά σε πόλης έτσι γιατί άμα πήγαινε στη Γλυφάδα ο Φραπές καλά κρατούσε στον ήχο σήμερα είναι η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια η Αντρεφούλα μου η Νάνση, η Λανα Κανέλη στο μικρόφωνο, είναι ο Ρία 97,8 στην Αθήνα, είναι ο Ρία Λεφέμπτου 107,1 στη Θεσσαλονίκη και σε πολλού άλλου σταθμού. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μα για με SMS, γραφετερία L και ενώ το μήνυμά σα το 54%. Αλλιώ, πώ δια του υπολογιστού ή του υπολογιστή, όπω σα αρέσει, εφόσον έβαλα το Διά, θα μπορούσα να τα πω και τα δύο. Στούντιο παπάκυρη η ηλεκτρονική διεύθυνση τηλεφωνικό κέντρο για όσους είναι εύκολοι για να απομνημονεύσουν 211 200 8 200 γίνεται για εκλογές Μα μένει να το δούμε, πολλής λόγο γίνεται για το ψόφο Απλώς θα σας βάλω ένα ε, ερωτηματικό στο κεφάλι Από την πτώση του πετρελαίου που είχε για να σας θυμίζω μία σειρά από πράγματα 114 δολάρια το βαρέλι το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2014 Έχουμε τώρα 2016 κάτι μήνε μετά τον Ιούλιο του 2015, δηλαδή κοντολογής 1,5 χρόνο. Στον 1,5 χρόνο τα 114 δολάρια το βαρέλι γίνανε 30 δολάρια το βαρέλι. Αν βάλετε το 30 στο 14 χωράει περίπου 4 φορε 3, 4, 12, πλησιάζουμε εκεί στο 120. Ήθελα να μου πείτε αν το επίδομα θέρμανση και το πετρέλαιο για τα αγροτικά τρακτέρ έπεσε όσο έπεσε και το πετρέλαιο. Και επειδή δεν έπεσε... Και επειδή όλο λιγότεροι παίρνουν το επίδομα θέρμανση, και επειδή εξακολουθεί να κοστίζει τον άμπακο το αγροτικό τρακτέρ και το πετρέλαιό του, και επειδή οι Αλκιονίδε τέλειωσαν και ο ψώφο έρχεται, εγώ θα σα το παίξω το τραγούδι για να το χαρείτε, και μετά θα σα πω ποιο το έχει γράψει, για να αγγίξουμε και τα υπόλοιπα εδώ. Ελπίζω και εύχομαι να το ξέρουν ελάχιστοι ω προ του δημιουργού του, όχι ω προ τον ήχο του. σω να στερηθώ και το ψωμί μου, ίσω το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου σω δουλέψει ο κουπιδιάρη πετροκόπο και χαμάλη, ίσω να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένο, αλλά δεν παζαρεύω, και ω τον το χτύπο τη καρδιά μου θα αντιστέκομαι. ίσω θα αρπάξει από τη γη μου και την τελευταία πιθαμή, ίσω θα ρίξει τι φυλακέ τη νιώτη μου, ίσω μου κλέψει την κληρονομιά του παππού μου, ίσω καθίσει πάνω από το χωριό μα εφιάλτη, αλλά δεν παζαρεύω, Κι ω τον το χτύπο τη καρδιά μου θα αντιστέκομαι. Ακούστε το, έτσι, ει ανάμνηση και τιμή τις μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών και πάλι κατά τη γνώμη μου μικρότερη του αναμενωμένου ήταν Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου Ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου Ίσως δουλέψω σκουβιδιάρης πετροκόπος και χαμάλης Ίσως να σ' στο γυμνός και πεινασμένο, Αλλά δεν παζαρεύω κι ως τον Ιστάτο Χτύπω της καρδιάς μου θα αντιστέχομαι Ίσως αρφάξησα από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή τα ταΐσή τις φυλακές την νιώτη μου σω μου κλέψει την κληρονομιά του παππού μου, Πιθάρια, επίπλακε, σκέψη. σω καθίσει πάνω από το χωριό μα, Σαν τη Αλλά αν δεν παζαρεύω, Ποιο τον ίστατο χτύπω τη καρδιά μου θα τη Ίσως από τις νύχτες μου να σβήσεις κάθε φως Ίσως να στερηθώ της μάνα στο φίλι Ίσως και να παιδί να βρίσει το λαό μου Πατέρα μου, ίσω στερήσει τα παιδιά μου καινούριο ρούχο στη γιορτή, ίσω με τα πρόσωπο του φίλου μου πλένε. Σωψί γύρω μου τυχιά, τυχιά, τυχια. Αλλά δεν πασαρεύω. Κι ο τόνο μισθάτό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE μου θα διστέκομε; Ποιος τον ήστατο; Τίποτις καρδιάς μου, θα, αντιστέχομαι. θα, αντιστέχομαι. θα αντιστέχομαι. Λοιπόν. Δεν ξέρω αλλά πρέπει κανένας να αντισέκεται Και στα όρια του επαγγελματό του Για να είμαι Με τους συναδέλφους μου τα έχω Με τους συναδέλφους μου πού Ενώ ο κύριος όγκο, Του μεγαλειοδέστορου είναι η αλήθεια των τελευταίων ετών Τουλάχιστον από το 8 και μετά Συλλαλητηρίου Είναι το πάμε Εγώ άκουγα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ Για και αδεδί Άκουσα και έχει, είχε προηγηθεί Εκδήλωση του Πάμε. Εκδήλωση, ακούστε με, εκδήλωση του Πάμε. Είδα κατανάλωση πολύ μεγαλύτερη του αναμενωμένου. Για τρει, 5 10 κουκουλοφόρου και πεντε 6 ε, μολοτοφάκια και ωραίε θεαματικέ φωτογραφίε. Πάντα η φωτιά κάνει έτσι είναι. Με μια, με μια ειδησιογραφική πυρομανία. Ένα απίστευτο πράγμα. Μου ούτε οι δεν του αρέσει να εστιάζουν σε τέτοιο βαθμό. Παρά μόνο αυτοί που είναι στην πυροσβεστική και την ταυτόχρονα είναι και πυρομανεί κατά τι αμερικάνικε ταινίε τρίλερ, έτσι. Ε, και στο τέλο διακόπτεται κιόλα και χρησιμοποιούν τον Παναθηναϊκό μου! Το εννοώ. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δηλωμένη και φανατική. Το λέτο που αναρωτιέμαι πώς θα παίξει και τι θα παίξει και τι θα κάνει και θα πάρει το νούμερο 13 και το πιστεύω κάθε δικαίωμα να... Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υποχωρήσει ολόκληρο το συλλαλητήριο. Ολόκληρη απεργία. Ολόκληρα αυτά για να δείξουμε πλήθος, μέγα για ομάδα ενδεχομένω, που υποδέχεται το λέτο στο αεροδρόμιο. Αισθάνθηκα δηλαδή και λίγο ξεφτύλα. Να χρησιμοποιούν τη χαρά των Παναθηναϊκών Φιλάθλων, των φανατικών, για να κρύψουν την αγανάκτηση, την οργή, τα συνθήματα, την ουσία, αναζητώντας lifestyle star ανάμεσα στα γεγονότα, δηλαδή τον Λέτο στο ποδόσφαιρο και κανένα δυο φάτσε που λέγανε κάτι για την Αργεντινή σε στήλε Β. Περόν στη διαδήλωση. τριά ρίλα Οπότε πάμε σε διαφημίσει, για να μην χοντρίνει το παιχνίδι, και η κατ' κατά κύριο επάγγελμα αριστερή. Αρχίσουν να ενοχλούνται από την κριτική. Σα υποσχέθηκα την αποκάλυψη την ασχετική τραγούδι. Λοιπόν, η ποιήση ανήκε στο ίσω να αντιστέκομαι του Παλαιστίνιου ποιητή Αμίχαλ Κασέμ από το δίσκο Ιερουσαλήμ. Η μουσική είναι του Βάικη Γενούλη και ακούσατε στην θέση του ερμηνευτή και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο εδώ που τα λέμε. Το λάκι του Χαλκιά. Αυτά για όποιον ενδιαφέρεται, ένα πραγματικό ουσιαστικό. Πονετικό, αντιστασιακό τραγούδι του 2013 σε παλαιστινιακή ποιήση αυτοί που επιμένουν να στηρίζουν τους Παλαιστινίου, ξέρουν ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και να στηρίζουν τους Παλαιστίνιους το δικαίωμά τους να έχουν ζωή και να μην είναι μια απικία αλλοτρίων συμφερόντων θα μου επιτρέψετε σήμερα να γίνω λίγο προσωπική να γίνω λίγο προσωπική και την ώρα που πάω να γίνω προσωπική έρχεται και η ειδησία από το χωριό του πατέρα μου του γεράκι. Και να τα πράγματα. Γέρο λέει, 75 χρονών, εισέβαλε στο κέπ του Γερακείου με ένα πιστόλι, πυροβόλησε μία υπάλληλο 40 χρονών. Ευτυχώ υπήρξαν δύο άνθρωποι εκεί, δύο άντρε που κατάφεραν να τον αποφλαφοπλήσουν εγκαίρω. Η κοπέλα δεν τραυματίστηκε. Ευτυχώ επίση σοβαρά πηγαίνει σε αγγελία στο Γεράκι. Δεν έχω καμιά άλλη πληροφορία. Απλώ μου θέλει λίγο α, κοψιά παράξενη και πετρία στο μάχη γιατί σα σήμερα έχασα το πατέρα μου πριν από 20 χρόνια, μόλι 4-5 μέρε μετά ή μία και αυτό αλλάξε τη ζωή μου σε βαθμό που εντάξει μπορεί εμένα να με αφορά αλλά ξέρω και το μέγεθός της και το μέγεθος της απώλειας οπότε αν κάτι τέτοιο συμβαίνει στο χωριό 20 χρόνια μετά όλα τα πράγματα είναι πολύ βαθιά χειρότερα και το ίδιο γκρίζα στο Αιγαίο κατά αυτήν την έννοια μπορώ να παρηγορηθώ και μου ήρθε έτσι σαν πώς να σας το πω Βάλσαμε στην εκπομπή την ώρα που διαμαρτύρομαι για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε αυτή η μεγάλη κινητοποίηση. Έχω πολλά μηνύματά σα από άκρου άκρου τη Ελλάδα και ενδεχομένω και από τον κόσμο. Ε, ξαναφάνηκε ο αγαπημένο μου γεροναυτήλο που επιμένει να με λέει με το βαφτιστικό μου γαριφαλίτσα. Οπότε αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη να σκαρώσω κάτι. Πολλέ φορέ γράφει, έχει ταλέντο. Αυτό όμω που μου έγραψε σήμερα με τον τίτλο Στερνόγραφο αντί δηλαδή για. Ιστερόγραφο και είναι από τι ωραιότερε δημοτικέ εκφράσει του Ιστερογράφου. Την κρατάω, το στερνόγραφο, είναι καταπληκτικό δηλαδή. Και α μην μπορεί να το γράψει Ι γ στο τέλο μια επιστολή, mm. αγαπημένοι μου Γεροναυτή. Λε, σα το διαβάζω όπω ήρθε για να μαλακώσει λίγο και η δική μου η καρδιά και να ευχηθώ να μην έχει τίποτα και εκείνο το κορίτσι στην καρδιά του Γερακείου και να μην είναι και κάτι παράξενο πέρα από μια στιγμή. Πέρα φροσίνη για να γέρω 75 χρονών που μπαίνει σε ένα κέπ με ένα πιστόλι. Εμένα δε μάγκηξαν κορμιά του Μοντιλιάννη. Στη μάσχα μου δεν κάθισε σκύλο να πιλωτάρει. Πόνο εμένα με έθρεψε το στρίτσο μου μουράβιε. Και η μπαρκέτα έγραψε τη προσμονή αντάβιε. Εγώ δεν γράφω ρήματα για του αλλοπαρμένου. Ισόμετρο δεν στέχνωσε του θαλασσοδαρμένου. Και ούτε με νοιάζει τι θα πούν σε φέρια και ελίτε. Εγώ την μπαίνα έσπασα για θαλασσόναλίτε. Δεν είμαι τέλο ο του σελονιού της Άλλας. Βγαίνει μαθρέμα ανάθεμα θαλασσινής κουφάλας, τους πόθους και τα κρίματα τραγούδισα του μόχθου, τα εύσημα δε ζήτησα ενός λογίου όχλου. Τώρα σε τραγουδιστής ψάλλω της αρπιείας, τα πλευρικά μου σβήνοντας για δυο μικρές αξίες. Η μια η δίψα της ζωής, η άλλη του θανάτου. Και η φίλη κληρονόμη μου του τελικού μαντάτου. Φιλάρα, η μου. Κάτσε και γράφει, στέλνει, να τα μαζέψουμε, να βγάλουμε και ένα βιβλίο, γιατί είμαστε, είναι η αλήθεια, στα νύχια ενός ψευδολόγιου όχλου. Στο στον γεροναυτίλο, στον αποουσιάζοντα πατέρα μου, σε όλους τους γέρους που απελπισμένοι παίρνουν ένα πιστόλι και πάνε να βαρέσουν νεότερους ανθρώπους στις πόλεις, στα χωριά και στις ρούγες, για να μην χαθεί ολότελα η μπάλα χειμωνιάτικος ήλιος. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, Η μουσική του Μανουχατζηδάκη Στο τραγούδιο Μανώλης Μητσιάς Και ελπίζω να αντέξετε το αίσθημα Ότι τέλος οι Αλλά η άλεξη καραδοκή ευτυχώς Ήλιος χειμωνιάτικος Διώχνει τη βροχή Φεύγουν τα χιλιόμετρα Φεύγουν και οι τροχοί Κρίμα που δεν μπόρεσα Να έρθω πιο νωρίς Συνεφαστά στα σύνορα κι ο καιρός βαρύ. Αγάπη, αγάπη πατρίδα μακρινή Σε λίγο, σε λίγο το τρένο θα φανεί Αγάπη, αγάπη σου φέρνω τα κλειδιά Να ανοίξεις, να ανοίξεις μια πίστη καρδιά Έχει μονιάτικο άρχοντα λαμπρό, και τα δευτερόλεπτα πάνε πάντα μπρο. Δρόμοι και αυτοκίνητα, δάση και βουνά. Όλα γύρω σήμερα μιαζουν γιορτινά. Αγάπη, αγάπη, πατρίδα μακρινή. Σε λίγο, σε λίγο το τρένο θα φανεί. Αγάπη, αγάπη, σου φέρνω τα κλειδιά.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 Λοιπόν, στάνομαι για τα μήνυματά σα, ρε αστεριε, τι θες να μου πεις ότι αποφεύγουμε πραγματικές, εγώ δηλαδή, μάχες κρυμμένη πίσω από το κομματικό οχυρό, τι θες να πεις δηλαδή με αυτό, επειδή εσύ δεν έχεις βρει κομματικό οχυρό, <χω> το οποίο να θες και να το περασπιστείς κιόλας. Ωραία, πάρα πολύ λένε. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. μα θε να γίνει πιο αναλυτικό, γίνεται για να μπορώ και να σου απαντήσω όπω μου γράφει και ο φίλο μου, ο Νιόνιος, από την Κέρκυρα. Το καλό χτε ήταν ότι πολλέ νέε φάτσε. Επιτέλου, κόσμο καινούριο βγήκε στον δρόμο στην Κέρκυρα. Χαμό. Η πορεία του πάμε από τι μεγαλύτερε τελευταίε δεκαετίε. Προορισμό ήταν το λιμάνι για συμπαράσταση και αλληλεγγύη στου ναυτεργάτε που δεμάστησαν στι απειλέ του ντόπιου αφοπλιστικού κεφαλαίου. Επίση, το εδώ σωματίο ναυτεργατών είναι πλέον σε ταξικά χέρια σε αυτά του πάμε, Καλησπέρα σε όλου του ακροατέ του Ρίλ του που μα ακούνε τώρα ο Γιόνιο Ομπακάλ. Ε, λοιπόν, καλά κανεί και εμάζεται και του Νευτε, γιατί θεωρώ ότι πολλοί από αυτού που βγήκανε τώρα στο δρόμο δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο θα είχαν αλλάξει νωρίτερα τα πράγματα και ενδεχομένω να είχαν στρίψει διαφορετικά και να ήταν και το αποτέλεσμα τα αποτέλεσματα πολιτι... τα πολιτικά διαφορετικά αν είχαν στηρίξει του χαλιβουργούς σε εκείνη την κοπιαστική, συνθλιπτική, στο τέλος κατέληξε να είναι και μοναχική και όχι στηριγμένη όσο θα έπρεπε από άλλους χώρους, από άλλα σωματεία, από άλλους κλαδικούς οργανισμούς ε, της κοινωνίας ε, και σήμερα τώρα γίνονται όλοι χαλιβουργικοί. Γιατί οι Χαλιβουργοί τελικά είχαν δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαγωνισμό που έχω τώρα τύχει. Λίγο πριν βγούμε στο δελτίο ειδήσεων. Η πυραμίδα. Ο David Γκίμπν, που είναι προβε... πολύ βραβευμένο συγγραφέα, αρχαιολόγο και παγκόσμια αυθεντία στην εξερεύνηση αρχαίων ναυαγίων και καταποντισμένων πόλεων, έχει φτιάξει ένα βιβλίο που αλλάζει την ιστορία τη αρχαία Αιγύπτου. Οι δρόμοι του Καϊρού δονούνται από τη βία τη πολιτική αναταραχή που συγκλονίζει τη χώρα. Αντιμετωπίζοντα θανάσιμο κίνδυνο, ο Τζακ Χάουαρτ και η ομάδα του έχουν συγκεντρώσει τα κομμάτια ενό εκπληκτικού γρίφου, η επίλυση του οποίου απειλεί την ίδια του τη ζωή. Και που θα ακούτε λοιπόν για τριμερεί που υπογράφουμε για τα οικόπεδα τα αυτά μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδα, Κύπρου, ε, Ισραήλ, ε, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, εγώ σα προσφέρω από τι εκδόσει Διόπτρα πέντε βιβλία για του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.200, 8.200, την πυραμίδα του Τζακ Χάουαρτ. Αρχαιολογικό θρίλερ που κόβει την Ανάσα και αλλη, αλλάζει την ιστορία τη εξόδου του Μωυσή από την Αίγυπτο και την αρχή ενό νέου κεφαλαίου για την ανθρωπότητα. Προσοχή! Μυθιστόρημα είναι, έτσι. Μην τα πάρετε και τις μετρητή όλα αυτά και αρχίσει κανένα να λέει ότι ακούγονται διάφορε ανιστόρητε κουταμάρε που βολεύουν κάποιου άλλου. Μυθιστόρημα είναι και κατά αυτή την έννοια θα περάσετε και πολύ καλά. <Κλέψανε λένε> Κλεψαν και αυτοί Που τους πιστέψαν έκλεψαν ανάπτυξη με φιά Πάμε τώρα στου νικητέλλι που κέρδισαν την πυραμίδα. Αψεχτώ στι δύο πτρο 52, 20, 64, 03, 45, 59, 81, 14 και 1922. Παραγιά μου, αυτό το νούμερο είναι φοβερό έτσι, 1922. Τα μήνυματά σα το ένα πιο ενθαρρυντικό από το άλλο. Οποφασίζετε να μου κάνετε παρέα. Στη μέρα όπως εγώ αποφασίζω κάθε Παρασκευή να σας κάνω παρέα α, Στρατεί το καλοσκέφτομαι, σκέφτομαι είμαι Αλλά α, η πρόταση για παντοπολίο κριτών α, Στο παλαιό φάλιρο και γεύσεις και τσικουδιά για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα πολιτικά διέξοδα με μια τσικουδιά και ο Θεός να βάλει το χέρι του είναι εξαιρετικά δελεαστική μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν μπορεί τουλάχιστον για το Σάββατο κάτι θα μου προκύψει με βλέπω να κατηφορίζω ο Ανδρέας καταπληκτικά μου γράφει από το Λονδίνο καλησπέρα πρώτος του Λευκού Ήκου για φόρο 10 δολάρια αναβαρήλη πετρελαίο να μένει να κατατεθεί προς ψήφιση στο Κογκρέσο για ακούστε το, επειδή φτύνει το πετρέλαιο. ό,τι τα έλεγα. Σα λατρεύω όταν αντιδράτε έτσι και μαζεύετε πληροφορίε για να έχουμε και μία αίσθηση του τι συμβαίνει στο μεγάλο κάδρο. Φτύνει το πετρέλαιο. χάσαν χάσανε οι πετρελεάδες αλλά δεν τα είδαμε εμεί στην τσέπη μα. Δεν τα είδαμε. Άκου τώρα τι σκεφτήκανε για να βγάλουμε λεφτά. Τα βάλουν φόρο, λέει, 10 ε, ε, ε, δολάρια το βαρέλι. Γιατί, ε, Για να συγκεντρώσουν λεφτά για την πράσινη ανάπτυξη. Θέλει ο Λευκός 20 να μαζέψει 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και ο φόρος αυτός αφορά σε αποπληρωμή από τους πελάτες των πετρελαϊκών και όχι από τις Αμερικάνικες εταιρείες αυτές καθαυτές. Νομίζω, λέει ο φίλος μου Ανδρέας, πως αξίζει να παραβαλώ και κάποια νούμερα. Η τιμή του βαρελιού από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα έχει πέσει από 42 στο 32. Οι Αμερικάνικες Πετρελαϊκές Έξον και Φίλιψε 66 έχουν ετήσει ο τζίρο τη τάξη των 200 δισεκατομμυρίων έκαστη. Το λεγόμενο ελληνικό χρέος ανέρχεται σήμερα 397 δις δολάρια. Δηλαδή τίποτα. 1,5 χρόνος τζίρος μιας πετρελαϊκής. Για έναν ολόκληρο ελληνικό λαό φανταστείτε και για άλλου λαούς τι συμβαίνει. Ο Μπάμπης έχει... Α το εξή μήνυμα. Καλιά περαλιά μου, μα τι επιτέλου ύδαλε. Να μην μπουν για του αναρχοχαρούμενου και του παραθυνικού και νεσιά σου το πάμε. Μα σε αυτή την περίπτωση υπήρχε ο κίνητο στην επόμενη διαδείλωση διαμαρτυρία να αντιπλώσει ο κόσμο. Και επιτέλου, αυτό το πάμε. Περιφρούει τι πορείε του και τα καμέ και τα καημένα τα αναρχόασφαλιστάκια. Δεν μπορεί να ρίξουν ούτε μία μολόδου. Έφτασε ο καιρό, λέει ο Γιώργο από πάτρα. Τα ψωμιά του τέλειοσαν. Όλοι ψέτε, ο κόμπο έφτασε στο χτένι. Βλέπει να αλλάζει κάτι στο πολιτικό τοπίο του επόμενου μήνε. Ανόντω. Τρία μνημόνια μετά όλα είναι ορατά, όπως γράφω την Κυριακή και κρατήστε το. Τρία μνημόνια μετά όλα είναι ορατά. Όποιος θέλει να δει βλέπει. Όπως δεν βλέπει δεν θα ζητάει και επίδομα τυφλότητας. Γιατί δεν θα θέλει να βλέπει. Μην τρελαθούμε όλας. δηλαδή. Και όταν μιλάμε για πολιτική τυφλότητα, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η εμπειρία από 31 Ιουλίου μέχρι 25 Φεβρουαρίου που γίνανε οι εκλογέ, με τα ναι που γίνανε, όχι και τα όχι που γίνανε, ναι, θα έπρεπε να ξεστραβώσει ο κόσμο. Αντί να τον ξεστραβώσει, τον στράβωσε. Εγώ τι θέλετε να σα κάνω, δηλαδή. Ε, ενθαρρυντικό μου λέει η ελευθερία ότι οι γυναίκε επικεφαλή εταιριών ε, κατάφεραν να έχουν καθαρό κέρδο 83%. Αυτό γιατί πρέπει να με χαροποιεί εμένα, ναι. Καπιτάλε είναι και αυτέ για να βγάλουν κέρδο. Άμα μου έλεγε ότι οι γυναίκε κατάφεραν στι εταιρείε να ανεβάσουν του μισθού 83%, να σου πω ότι είναι πολύ καλό ελευθερία μου. Για όλη την κατάσταση με του πρόσφυγες λέει ο Δημήτρη, από το κέντρο, θεωρώ που είναι υπεύθυνη η Μέρκελ που απλά ψάχνει φθηνό εργατικό δυναμικό και έδωσε το μήνυμα πω ο καθένα μπορεί να μεταναστεύσει στη Βόρεια Ευρώπη. Έτσι για το ευρωπαϊκό όνειρο, χιλιάδε πρόσφυγε θαλασσοπνίγονται. Περίμενε, περίμενε, θα γίνουν και άλλε επεμβάσει και θα ξέρει και ποιο παράγει πλήρω. Αυτού του δυστυχισμένου ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Κρυ αντ έχει εκπληκτικό χιούμορ και λέει: Κυρία Κανέλη, για να κάνω λίγο χιούμορ, είμαι μέλο τη κεντρική επιτροπή προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί στείλαμε ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ στο ΛΕΤΟ, μεταφιεσμένου του Παναθηναϊκού. Ήταν και Ολυμπιακή και εκτζήτη στην υποδοχή του ΛΕΤΟ, όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ σε διατεταγμένη αποστολή. Είχαμε φωνάξει και τα κανάλια στο στυλ Παιριά, Μην δείχνεται μόνο απεργίε, είναι βαρετό, υπάρχει και ο Λέτο. Όλα βέβαια φανταστικά, ίσως και αληθινά απλώς <laughs> δεν έχω αποδείξει. <laughs> ε, είσαστε εντάξει τώρα, οκ. Ε, okay. Ο απεργιακός παραλογισμός του Παύλου. Παύλο, εσύ είσαι παράλογο ή υπάρχει απεργιακός παραλογισμός. Γράφει λοιπόν εδώ. Αγρότες, γραβάτες, εργάτες, φοιτητέ, καθηγητέ, επαγγελματήσεις όλοι μαζί απεργούν. Ενάντια στα μέτρα που φέρνει ο Σίρις Μέτρα που ήξεραν ότι πρέπει να εφαρμοστούν ω προπόθεση για να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Άρα ξεκινά από λάθο προπόθεση. Προπόθεση που στήριξε Νέα Δημοκρατία Πασόκ ποτάμι, που τώρα δεν στηρίζουν την εφαρμογή των μέτρων. Που ο ΣΥΡΙΖΑ καλή συγκινητοποίηση εναντίον των μέτρων που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Που η Νέα Δημοκρατία Πασόκ διαφωνεί με τα μπλόκα των αγροτών, που όμω τα στηρίζει. Που όλοι μαζί στο δημοψήφισμα απέρριψαν ε, τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα αποδέχτηκαν στι 15 Σεπτεμβρίου ε, και τώρα τα απορρίπτουν 16. Και το πιο τρελό. Το ΚΚΟΕ που είναι ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση-ΝΑΤΟ-Ελεύθερη αγορά στηρίζει όλου του απεργού που είναι υπέρ Ευρωπαϊκή Ένωση-ΝΑΤΟ-Ελεύθερη αγορά, οι οποίοι όλοι μαζί το καταψήφισαν κατά επανάληψη, περαστικά μα. Λοιπόν, είναι λάθο ο συνειρμό. Ουε κι αν δεν ξυπνήσει τον πεσμένο που θέλει να σηκωθεί. Και δεν τον στηρίξει. Ουε κι αλίμονο, αν δεν στηρίξει αυτόν που μέχρι χτε είχε τσίμπλα στα μάτια και τώρα καταλαβαίνει από πού ξεκινάει το πρόβλημά του. Βάσω τα περιεράστρα. Πρέπει να τα ψάξω για να μπορώ να σου απαντήσω. Οπότε α φύγουμε για λίγο σε μια εξαιρετική, μα εξαιρετική διασκευή. Τώρα, αυτέ οι διασκευέ έχουν αρχίσει στα αλήθεια και γίνονται τη μόδα και είναι καλό πράγμα γιατί μπαίνουν καινούργια στοιχεία σε κλασικά πολύ ωραία παλιά τραγούδια. Είναι δεύτερε αναγνώσει μεγάλων στιγμών τη ελληνική ε, τραγουδοποίηση και μουσική. Η μουσική είναι το Μήκη η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Στο τραγούδι θα ακούσετε την Ερασμία Μάνου, το τρένο φεύγει στις 8, γραμμένο το 1968. Έτσι, για να φτάσουμε μέχρι την Κατερίνη. Και τα εκεί μπλόκα. Τρένο φεύγει στι 8, Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρη μήνα δεν θα μείνει. Πάλι ξαφνικά να πειλησούζω στο λεφτάρι, νυχτά δεν Νύχτα δεν φτάνει Το τρένο φεύγει Μα σου έχει Αλλά Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Ξέψαρωνε τα φασιστάκια και έχουνε και λεφτουδάκια και στέλνουνε και σεμάκια Σα αρέσει όμω, είστε και μαζόχε, έτσι, έτσι. Ε. Ακούτε το κομμούνι να κάνει εκπομπή και μετά στέλνετε και μηνύματα. Πεθαίνω. Ειδικά όταν δείτε καμιά πολύ μεγάλη διαδήλωση από αυτέ που σα κάνουν και μαλί, έτσι, κλασουάρμαλί. Για να μπούμε και σε ένα διάλογο έτσι, που να, που να σα αρμόζει σε αυτό το επίπεδο. Ε, γιατί είπα πώ αλλιώ να μιλήσει. Και λέτε τη λέξη κομμούνι, όπω θα λέγανε οι Άγγλοι κόμι, εσεί που κυκλοφορείτε στου δρόμου τα χρυσαυγητάκια και του Πακιστανού του λέτε πάκια. Πάκια ε, Είναι η ελληνική μετάφραση του αγγλικού πάκης Πάκης όπως κόμις Αυτά είναι του, του, της εποχής που οι ναζί Νόμιζαν ότι θα κατακτήσουν τον κόσμο Μέχρι που του καρφώθηκε το σφυροδρέπανο κατευθείαν κλάτ πάνω στο Reichstag και την πατήσανε εκεί που νομίζανε ότι το Στάλιγκραντ θα γίνει, ξέρω εγώ, τάφο του κομμουνισμού και έγινε ο τάφο του φασισμού. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η πίκρα ξεπερνιέται. Σιγά-σιγά με τον καιρό, πάλι με χρόνους με καιρού, πάλι και δικά σα Αυτά λέτε εσεί τώρα. Έχω λοιπόν ένα μήνυμα που λέει: Οι διαδηλωτέ ήταν Έλληνε με ελληνικέ σημαίε, όχι κομμούνια. Δηλαδή, άμα σε ελληνικό πετσί. Βάλει τη σβάστικα. Η σβάστικα είναι ελληνική, ε. ε! Άμα είναι ελληνικό το πετσί, και του βάλει μια σβάστικα πάνω, είναι και σε κανένα σβέρκο, έτσι χοντρό, γυδένιο, να βάλει έτσι και από πίσω, έτσι μοσχαροκεφαλή, έτσι στη ρίζα εκεί του εγκεφάλου, που το έχω δει σε κάτι φωτογραφίε, είναι πολύ ωραίο σημείο για να κάνει τη σβάστικα. Αυτό είναι ελληνικό, έτσι. Είναι ελληνικό το κεφάλι, είναι ελληνική η κεφαλή. Διότι αυτό που έχει συμβεί είναι η αλήθεια ότι βγήκανε φασισταριά όξο κρυμμένα πίσω από ελληνικές σημαίε και πίσω από κινητοποιήσει. Βγήκανε να πλασάρουν την ελληνικότητα της αγροτικής γης. Λοιπόν, θα σας απαντήσω με κάτι που αφορά την πραγματικότητα την οικονομική και θα σας απαντήσω μετά και πάλι με ένα τραγούδι που είναι Νάντση το τσίμπισε και είναι μάλιστα από live ηχογράφηση και είναι η απάντηση μου μέρα που είναι σήμερα σε τέτοιου τύπου μηνυματάκια. Λοιπόν... Οι Έλληνες αγρότες παραγούν μπαμπάκι 350 εκατομμύρια εισπράττουμε περίπου από την εξαγωγή του μπαμπακιού κάποτε είχαμε 10-10 νηματουργία τώρα έχουμε ένα μόνο στην Ελασσόνα και η Ελασσόνα δεν έχει πολλούς φασίστες για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και παίρνουμε, εξάγουμε το 90% αυτού του μπαμπακιού στην Τουρκία οι Τούρκοι παίρνουν το μπαμπάκι το επανισάγουμε ως νήμα εμείς έχουμε πάρει 350 εκατομμύρια για να το φτιάξουμε το μπαμπάκι εδώ, να το καλλιεργήσουμε στον ψηλοερημωμένο μας α, κάμπο ε, από πλευρά ενώ ερημοποίηση τη γης, χωρίς την εκτροπή του εχελό, χωρί τα νερά, χωρίς τούτο, χωρί κίνο, χωρί τ' άλλο, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής της κάπτης λεγόμενης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πάρουμε το μπαμπάκι πίσω νήμα πληρώνουμε 1,5 δί. 450 μέχρι το 1,5 κάντε μόνη σας τον πολλαπλασιασμό ό,τι μας κοστίζει τώρα όλες αυτές οι στολές που βλέπετε μα όλες όμως των ελληνικών ενόπλων δυνάμων που φτιάχνονται πουλάκι μου στα άδανα που είναι τα άδανα ανοίξτε την κυκλοπαιδια μα δεν ξέρετε ότι είναι στην Τουρκία τα άδανα Αυτά τα λέω και για αυτούς που κόπτονται μήπως έρθει εδώ κανένας και φτιάχνει ελληνικά σύριλ που τα στην Τουρκία Αντί να τα εξάγει απλώς όσους λέει μεγαλοπρεπής να τα βλέπουμε στην Ελλάδα Το Μαύρο Ρόδο, το Μαύρο Έτσι, το Μαύρο Αλλιό, Σαχβάχ, Γκιουζέλ, Τσοκ Γκουζέλ και όλα πάνε καλά Οι δύο όμως είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ Επομένω είναι ατοικές στολές, απορώ πώ δεν σκέφτηκαν οι Τούρκοι να ντύσουνε του μετανάστε που μα στέλνουν εδώ με τι ελληνικέ στολέ, Νομίζω ότι τι ήρθαν και τα ελληνικά στρατά στο Αιγαίο, δηλαδή, για να κάνω κι εγώ χιούμορ με τη σειρά μου μαύρο κατά μαύρο απέναντι σε αυτού του είδου του φασισμού. Ακούστε λοιπόν το τραγουδάκι, η στίχνη τη Ελευθερία Παναγάγου, η μουσική και η ερμηνεία τη υπέροχη Βασιλική Καρακόστα. Θα το ακούσετε σε μία ηχογράφηση, όχι τέλεια live, από το Γιάλινο Μουσικό Θέατρο στι 24 του Γενάρη, όπου παρουσιάστηκε η τέταρτη συναυλία του μικρού πολυτεχνίου Νέοι στη χ Πρόοδευε όσο έχεις άλλο ξόδευε μπας και το ξεπικράνεις. Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας μα ούτε και οι καμπούρες μας. Παπί μωρέ και πάπια θα πεθάνεις. Ακόμα δεν ξετσόφλησες και με αυγά με στόλησες. Ρούφατα Ρούφα τώρα ξόφλησες και μην αφήσεις ίχνος. Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας μα ούτε και οι καμπούρες μα. Εγώ παπή γεννήθηκα φασίστα μου μα θα πεθάνω και... κύκνος και κομμούνη». Καλά καλά κοροϊδεύε Κι σπαρός μου προοδεύε Όσο έχεις αλλιόξο δεύε Μπάς και το Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας Μα ούτε και οι καμπούτες μας Παφή μωρέ Και πάπια θα πεθάνεις Δεν μοιάζουν Κουλτούρες μας, μα ούτερ και μας Παπή, μωρέ, και παπιά θα πεθάνει, Ανία και αλά Μα δεν σε και με αυγά με σχολήσες το τα τώρα και μην αφήσεις η Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας, μα ούτε και οι μας Εγώ πάρα την μεγαλώσα και θα πεθάνω γύγμα Καλά, καλά, λοιπόν, έχω τον καινούριο διαγωνισμό. Έχει την τιμητική του σήμερα David Ντέιβιντ Με να μπούμε σε ένα θρίλερ, γιατί να ασχοληθείτε μόνο με το θρίλερ των εκλογών. Αν θα γίνει, θα ξαναγίνει, θα είναι 5 κόμματα, 6 κόμματα, 7 κόμματα, 3 κόμματα. Θα πάει μαζί το ποτάμι με το Πασόκ. Θα πάει ο Μιτσοτάκη στην ίδια γραμμή που έλεγε ότι αυτό τα έλεγε για το μνημόνιο, γι' αυτό και το ψήφισε που πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά δεν πρέπει να εφαρμοστεί γιατί τώρα είναι ο τρόπο που το υπηρετεί ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικό Τι θέλετε να βγάλετε δηλαδή όλα αυτά. Ο θησαυρό των σταυροφόρων. Εκδό Έχω πέντε βιβλία από τον ίδιο τίτλο. Ο συγγραφέας, σας θυμίζω, έχει γράψει το Ατλαντής. Ε, πολυβραβευμένος είναι, ούτως ή άλλως, Και μιλάμε για ένα κράμα ιστορίες, πραγματικότητας και μυθοπλασίας. Γιατί... Αφορά στο θησαυρό που είναι το καντιλέρι των Εβραίων, το τεράστιο χρυσό μανουάλι που έγινε Λύα στα χέρια των Ρωμαίων του 70 π.Χ. και λέγεται ότι αργότερα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Κανεί δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Κάποιοι πιστεύουν ότι διασώθηκε και βρίσκεται σφραγισμένο στα υπόγεια του Βατικανού. Από την πτώση τη Συνορόμη, τι τελευταίε μέρε των Ναζί, η αναζήτηση για το μεγαλύτερο χαμένο θησαυρό του κόσμου είναι μόνον η αφορμή. Σα ερέθησα, ένθεν κακήθεν τη έννοια Εβραϊκό μανουάλι. Δύο εντεκαδιακόσια, οχτώδιακόσια για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν. Αργοσμήνεις μόνοι θα σας πάω πίσω στο 1947. Στον υπέροχο Βασίλη Τσιτσάνη, με στίχους και μουσική το ίδιο, μεγάλος. Στο τραγούδι θα ακούσετε, η πρώτη εκτέλεση ήταν με την Ιωάννη Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπινιάνη. Εδώ θα το ακούσετε σε μια εξαιρετική διασκευή. Πολύ προχώ που θα λέγανε και οι νεότεροι από μένανε σε κάποιες άλλες εποχές γιατί τώρα διανύουμε ξανά των ημερών μου, εκείνα τα πουλμούρ, τα πουλμούρ Βγαίνουν και φωτογραφίζονται σε διάφορα πράγματα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είναι τη μόδα αυτέ οι διασκευέ, κάνουν τούρσο ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ θα ακούσετε ε, στον Κοντραμπάσο τον Πέδικο ε, Κλαμπάνη, ε, τον Θωμά Κωνσταντίνο να παίζει ούτι λαούτο και κυθάρα, στο πιάνο τον Σπύρο Μάνεση και τον Χρήστο Ραφαελίδη στο, στο βιβράφωνο. Ε, γιατί είναι πολύ πετυχημένο ο γάμο. Ο δίσκο λέγεται, είναι καινούργιο σιδί τη Δήμη και λέγεται Χρόνο Πρότζεκτ. Κυκλοφόρησε μόλι. Πριν από λίγε μέρε, είναι γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Αναφορά κλασικά σε πολύ σύγχρονη εκτέλεση. Αργοσβήνη Μόνη, 1947. Στη ζωή, στη στεράτα, αργοσβήνη Μόνη, διχοσμάχι καμιά <Τι> συντροφιά μαβαρώματα uskle o te frino στον uh, MT, ΜΙΤΑΦ, όπως θέλεις, το λέω, ε, που αρθρογραφώ. Με εδώ και 20 χρόνια, Πάτριδο Γνωμόνιο, κάθε Κυριακή στήλη μου στο Ριζοσπάστη. Πάτριδο Γνωμόνιο. Όπως λέμε μηρογνωμόνιο, Πάτριδο Γνωμόνιο. Εξακολουθώ να έχω γνώμονα την πατρίδα, οπότε μ' άρεσε και το, το υποστηρίζω 20 χρόνια. Ο τίτλο, ναι. Έχει υπονοούμενα. Μετά από, τρίτα, από το τρίτο μνημόνιο, πρέπει να το διαβάσει και, μπαμπάς πάση περιπτώσει, μπείτε στο διαδίκτυο. Μπορεί να βρει και παλιά πατριδογνωμόνια εξαιρετικά εύκολα. Μπε στον 902, μπε στο, στο ριζοσπάστι και θα το βρει. πάτα πατριδογνωμόνιο και θα με βρει. Λοιπόν, ο, ο, ο Μάνος επιμένει. Α μην μπερδεύονται μερικοί ηλιάνα μου. Το ΚΟΚΟΕ δεν στηρίζει τι απόψει εκείνων που διαμαρτύρονται, αλλά εκείνου που δικαίω διαμαρτύρονται ανεξάρτητα από τι απόψει Αυτό έκανε πάντα. Ήταν με το μέρο των εργαζομένων, των φτωχών, των μικρομεσαίων ανεξάρτητα αν όλοι αυτοί στηρίζουν ή όχι το κόμμα αληθές αλλά επειδή εσύ το κατάλαβες νομίζω το καταλαβαίνουν και οι άλλοι εντάξει ε, Διονύση δεν μπορώ να, να, να βάλω τη λέξη κοπρόσκυλα δίπλα σε κόμμα δεν το κάνω Ξέρω ότι θε να διαμαρτυρηθείς για αυτά που γίνανε ε, από πλευρά παρουσίαση τη όλη εκδήλωση στην ΕΡΤ, ΕΕ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ε, και ε, δεν ξέρω, ε, έχετε πάρα πολλά μηνύματα, οπότε εγώ πρέπει να περάσω υποχρεωτικά σε διεθνήσεις, Εγώ να σα παίξω και εξαιρετικά τραγούδια. Και κάντε λίγο υπομονή. Ε, και εσύ, Μαρία μου, που μου λες ότι απαντάω σου φασίστες και σε σένα δεν απαντάω. Επειδή εσύ δεν ξέρει και δεν διάβασε το πρόγραμμα του κόμματο και τι σημαίνει κόμμα τύπου. Ε, ετήσια ελεγχόμενη βουλευτική θητεία χωρίς κανένα είδους αμοιβή παρά μόνο αυτή που παίρνει κανένας και που θα έπαιρνε στη δουλειά που θα έκανε μη μου κάνεις τσαμπουκάδες τέτοιου τύπου γιατί καταλαβαίνω από πού προέρχονται άμα δεν ξέρεις τι λέει το κουκουέ πάψε να ζητάς απαντήσεις από το κουκουέ και δει συναγωνιζόμενη με την ευκρίνεια των θέσεων των φασιστών φύγει διεφημίσεις είναι κι τέσσερος 41, 12, 52, 52, 39, 56, 900, 920, και ο 1714 ή απλω ο 1714, μα το διαβάζω ολόκληρο, μοιάζουν με ημερομηνιε Επαναλαμβάνω, 41, 12, 52, 02, 39, 56, 12, 92 και 17, 14, οι τέσσερις τελευταίες αριθμοί των κινητών τηλεφώνων που κέρδισαν. Λοιπόν, ε, ε, αν έχετε κέρφη και θέλετε να ζεσταθείτε από το κρύο, <εστάξει> και θέλετε έτσι, σαν μερικού που μου στέλνουν κάτι αντιστασιακά μηνύματα έτσι φοβερά, να πάρουμε μέρο χωρί να σπάμε και να κάνουμε. Ξέρω εγώ αυτό εννοούνε, δεν ξέρω. Εννοούνε πάρε και μια πέτρα, βάρα και όπου βρίσκεται, δεν ξέρω. Πάντω την έχουν δει ένοπλη αντίσταση, αλλά χωρί έοπλα. Κάπω έτσι έρχονται και από διάφορα παρανοϊκά μηνύματα. Εδώ μην νομίζω ότι έρχονται όλα και είναι λογικά. Και μπορεί κάποιο να τα απαντήσει. Έχω μια πρόταση και εγώ με πολύ χιούμορ και μου τη δίνει την έμπνευση ο Δημήτρη που λέει Ο Αναμάρτητο Σιμών πρώτο τον Λίθοβα. Λέτο για να βάλει Να σχολιάσει και το Λέτο Λοιπόν ε, ξέρετε μενα μου αρέσει που είχε και ο Λέτο Και ο οποίος άλλος θέλει να έρθει Να παίξει και μπάλα Άλλη ελπίδα δεν έχεις Από να φαντάζεσαι και να ελπίζεις Αυτικό, Θα έχουν φύγει και πολύ μεγάλοι παίχτες που βάζουν γκολ κάθε μέρα Στο εξωτερικό και δεν τα βάζανε εδώ που αρχίζω και προβληματίζομαι ως παναθυναϊκό. δεν μπορεί, μια μέρα θα κάνω και μια εντελώς Παναθηναϊκή εκπομπή, να τη σπάσω και στο Γεωργίου που έρχεται μετά, και που δεν ξέρω ακόμα μετά από τόσα χρόνια ποια ακριβώς ομάδα θέλει να είναι. Αλλά με παρακολουθεί, οπότε τον παρακολουθώ κι εγώ. Ε, για να σας προτείνω λοιπόν και εγώ κάτι χιουμοριστικό, ε, το μέχρο μαξί μου έχει χιστεί πάνω του. Γιατί πήγαν σήμερα οι αστυνομικοί και οι έντολοι προ τα εκεί, γιατί πήγανε τρει γυναίκε και βρίζανε, γιατί κάποιοι περπατάνε. Οπότε τι σκεφτήκανε. Mm. Για να μην γίνεται και καμιά εικόνα που είναι και αρνητική προ τα έξω, και καθώ λείπει από ό,τι ξέρω και ο Πρωθυπουργό, ε, νομίζω ότι αποφάσισαν να κάνουν κάτι που είναι καταπληκτικό. Τι να σα πω, Δηλαδή, μόλι μπει στην Εδόδη του Αττικού, περνά σωματικό έλεγχο. Λε και είναι προθάλεμο τη του Τσίπρα. Αλλά θα περνάτε σωματικό έλεγχο. Οπότε, άμα έχετε περιπατητικέ διαθέσει, θέλετε να κάνετε jogging, αυτό δεν απαγορεύεται, τίποτα. Θα κατεβαίνετε με σωματικό έλεγχο, κάνοντα jogging απέναντι από το Προεδρικό Μέγαρο και από το Μαξίμου. Θα έχετε περάσει σωματικό έλεγχο, οπότε θα κάνετε ένα υγιέ jogging μέχρι κάτω. Στην επιστροφή θα σα ξανακάνουν έλεγχο, μήπω έχει στο μεταξύ έρθει το ίση σα έχει εξοπλίσει, εκτοξεύσει τίποτα και θα κάνετε πάλι την επιστροφή προ τα πάνω. Έτσι, δηλαδή είναι, είναι μια ωραία ιδέα. Άμα μα έφτιαχνε μια πολύ μεγάλη παρέα, θέλω να δω πόσοι πρέπει να κινητοποιηθούν άνδρες και γυναίκε, εκεί να δω πανώ. Αν θα κάνουν σωματικό έλεγχο άνδρε αστυνομική σε γυναίκε και, και τούμπαλιν. Δεν ξέρω. Αυτά πρέπει να τα δει κάποιο. Στο επίπεδο του Αμάν και πότε. Στίχη μουσική και τραγούδι με Λίνα Τανάγρη. Εγώ έχω ενθουσιαστεί από αυτό που άκουσα και από την εκδοχή που στον δρόμο εδώ το, το ακούστε στρίβει και γίνεται ραπ και για γυναίκα και μάλιστα τέτοια φωνή έτσι με λένε στα νάγρη, θα πίστευε κανένας ότι δεν είναι εύκολο αλλά θα το δείτε ε, αμάν και πότε είναι γραμμένο το 2009 αλλά έρχεται τα μάμ και κολλάει σήμερα με τα λόγια μα τα λόγια είναι άλογα πιο γρήγορα από που τα αφήνουμε εδώ και τα βρίσκουμε αλλού λάτρεψα και το καθημερινό προσωπικό λεξιλόγιο Σανυχτά και βρέχει που θα πά. Συρικό κόσμο Μαντέχει σύγλιστρας. Στις στη κατονίχτα στην με ορμή, Πόσο νομίζει! Πώ αντέχει ένα κορμί.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 και πού με ποιον γιατί στο πουθένα, Μόνο περίπου έχει εδώ, θα φύγω πια.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 Ζώρικος κόσμος μ' αντέχει εσύ γλιστράς στις κατωνύχτας τη με ορμή πόσο νομίζεις πως αντέχει ένα κορμί να είμαστε εδώ τα μηνύματά σας με πολύ χαρά απαντάω στο Ρίκο στο Σικάγο έχεις δίκιο Ρίκο μου ο Ομπάμα που δεν το λες γιατί είναι πιο ψεύτης και από το Τζίπρα. θέλει να βάλει αυτό το φόρο 10 ευρώ στο πετρέλαιο γιατί στο κάθε βαρέλι τα είχα μου δίθεν για να κάνει πράσινη ανάπτυξη για να φτιάξει δρόμους και όπως λες πολύ σωστά θα συμφωνήσω ο μαζί σου θα πάει και αυτό στη μαύρη τρύπα της αμερικάνικης οικονομίας και σε φίλους έτσι αυτό μπορεί να θεωρηθεί και καμία γενική έτσι, χορηγία για το περιβάλλον λοιπόν ο Στέλιος ρε Στέλιο, έτσι πώ είναι το μήνυμα σου τώρα το διαβάζεις όταν θα το διαβάσω εγώ ένα ξέρω θα πέσει ο Τσίπρας, με τι εκλογέ και ο λαό θα βγάλει τον Κυριακό. Δηλαδή εδώ κολλάει το λαϊκό ρητό. Τι ήθελα να πάω να χέσω, Από τα σκατά να σηκωθώ και θα σκατά να πέσω. Ε, πότε θα ξυπνήσουμε, Λιάνα, Εμένα, ρωτάς. Από το ξυπνητήρι είμαι. Ο, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το αν θα ξυπνήσουμε ή όχι είναι η συνάρτηση του τι θέλουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, το τι θέλουμε. Ξέρουμε καταπληκτικά τι δεν θέλουμε. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα το οποίο. Θα με συγχωρέσει ο Γιώργος, δεν θα το εξαντλήσω γιατί απαιτεί άμεση πολιτική παρέμβαση την οποία και σκοπεύω να κάνω αμέσω από τις σπάνιες περιπτώσεις που μου έρχεται ένα μήνυμα το οποίο έχει στοιχεία, έχει απόψει και έχει θέσεις. Επισημένει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος παντρεμένος, στρατιωτικός, με ένα παιδί 3,5 χρονών το οποίο, ο οποίο έχει υπηρετήσει όλη του τη ζωή πολύ μακριά από εκεί που κατάγεται γιατί αυτή είναι η μοίρα των στρατιωτικών που δεν έχουν βίσμα, που δεν θέλουν κάτι να χρησιμοποιήσουν, που δεν θέλουν να βολευτούν, που αναγκάστηκε να πάει μέχρι την άλλη άκρη τη γη στο Αφγανιστάν για να βγάλει δύο δεκάρε παραπάνω, πα και μπορέσει να παντρευτεί. Πράγματα, όχι αστεία. Έχει κάνει μια επισήμανση, η οποία είναι συγκλονιστική. Δε, οφείλω να σου πω, δεν την ήξερα, ή αν δεν την είχα σκεφτεί στο κεφάλι μου. Πώ γίνεται να χρεωθούν άνθρωποι ότι δεν έχουν πληρώσει διόδια στην εγνατία ΑΕ. Έψιλον, οδό, επειδή είναι ατύπως χωρίς κανένας να καταλαβαίνει, εξουσιοδοτημένοι να διαπιστώσουν την παράβαση υπάλληλοι του Μπόμπολα ή του οποιοδήποτε εργολάβου και οποιοδήποτε έχει τις μετοχές του και τις επενδύσεις του βάλει στην Εγνατία οδό. Και όχι αστυνομικά όργανα που οι δύο σώμασει παρατηρούνται ότι πέρασε και δεν πλήρωσε. Και το λέω αυτό τώρα που ήρθαν αυτοί με το Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω και του ήρθαν τα χαρτιά με τι 21 και τι 22.000 και πει το θέμα ξανάρθε στην επιφάνεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο που μου δίνει μια εντελώ διαφορετική διάσταση. Έτσι λοιπόν, μπορεί να βρεθεί ένα άνθρωπο ο οποίο δεν χρωστούσε ποτέ στη ζωή του πουθενά και τίποτα, να του έρχεται χαρτί στο σπίτι επιβεβαιωμένο από τη δοή. Με βάση την υπουργική απόφαση του 12 που καθορίζει τα τέλη διέλευση από την ενατία Οδό χωρί να μπορεί να το τσεκάρει να το αντιμετωπίσει ακόμα και δικαστικά, επειδή κάποιο υπάλληλο είπε ότι αυτό ο τύπο με αυτό τον αριθμό πέρασε και δεν πλήρωσε. Και χωρί να είναι ενδεχομένω αλήθεια. Και χωρί να υπάρχει αστυνομικό όργανο και να πάει στο σπίτι του και να του έρθει να χαρτί 2,5 χιλιάρικα. Ξέρετε πώ θα παίρνει στρατιωτική, ε? Πάρα πολλά λεφτά. Τι να σας πω. Δηλαδή, είναι απορία άξιων πώ βαστάνουν την αξιοπρέπειά του και τα κουμπιά τη τολή του γυαλισμένα, έτσι όπω ζουν σήμερα οι στρατιωτικοί. Και να βρεθεί, να πληρώνει και να είναι και οι κακόμοιροι υπάλληλοι, λέει, του οποιοδήποτε εργολάβου τη Εγνατεία Οδού, τσιράκια που κάνουν δουλειά διαπίστωση και χρέωση πραγμάτων, γιατί όπω λέει η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση στην παράγραφο 7, η εταιρεία δίνεται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικέ τεχνικέ συσκευέ για τη βεβαίωση ημί τη καταβολή και όπω λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος εγώ την ηλεκτρονική συσκευή θέλω να ξέρω ποια είναι και ποιος την εγκατέστησε και ποιος την ελέγχει γιατί αλλιώς πως θα πρέπει να ενδιαφερθεί και η εταιρεία προσωπικών η, η, η, η, η ανεξάρτητη αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πάει λέγοντας Λοιπόν, ε, θα σε ψάξω, θα το βρω, θα το ψάξω το θέμα, θέλει μια πολιτική παρέμβαση, είναι ουσιαστικό. Επειδή πις σιγά σιγά ε, στο τέλος ε, της εκπομπής, θέλω να προλάβω να παίξω για όλους όσοι αντέχουν πολλών κυβικών, Ζεϊμπέκικα, και εξαιρετικώς σε εσέναν, ναι, Γιώργο, τον ψεύτη δουνιά. Σε στίχους, Κώστα Μάνεση, μουσική Απόστολου Χατζηχρίστου, στο τραγούδι εδώ ο Τζόρτζης, η πρώτη εκτέλεση του Θανάση Ευγενικού και της Ευα... ε, Ευαγγελίας Μαρκοπούλου, μαράθηκε η καρδούλα μου με αυτή την αδικία, παλιοζωή, ψευθυντουνιά και παλιοκοινωνία, για όσους αντέχουν τα βαριά ζεμπέκικα». Μαράθηκε η καρδούλα μου Μα αυτή... Υπότιτλοι God Που έλεγα, το Μαξίμου έχει πάθει κρίση πανικού και κάνει ζωματικό έλεγχο. Όσου περνάνε από εκεί, παίζει τώρα την κρίση πανικού και πώ αντιμετωπίζονται. Τι να σα πω, τώρα έρχονται και μερικά πράγματα να φτιάχνουν τη διάθεση. Φτάνουμε στο τέλο τη εκπομπή και έτσι, όπω με το αντισταθείτε. Θα σα κλείσω με μια ηρωνία που εκπέμπεται και μάλιστα στο παραδοσιακό τη κάτω Ιταλία. Θα ακούσετε το αργύριο Μπακυρτζή και του εν καρδία σκιουρπαντρούν. Συγγνώμη, αφεντικό. Συγγνώμη, κύριε αφεντικό, αν σε ενοχλούμε. Είναι η πρώτη φορά και δεν ξέρουμε πώ να στο πούμε. Βάλε το χέρι στην τσέπη και δώσε μας τα φράγκα να πάμε κι εμεί στο σπίτι. Μια ταραντέλα με επτανησιακό αέρα, τώρα που αρχίζουν οι σύμμαχοί μας, τύπου το Τάλγα, άλλη και άλλοι, να ψάχνουν δικαιώματα πετρελαίου σε οικόπεδα στο Ιόνιο. Για να πάμε και στην άλλη άκρη της Ελλάδας, προς τη Δύση. Τη δικιά μας, την εννοώ επτανησιακή, απομέναν ναι, καλό Σαββατοκυριακό να είστε καλά και να έχετε πάντοτε ζεστή καρδιά ακόμα για το πετρελαιό. Φτηνένει η ακριβένη ερήμην τη Σ' όρπα δουλειά, καλά πνίγια, καλά πνίγια, καλά πνίγια. Σ' όρπα δουλειά, sul πνίγια, καλά πνίγια. Σ' όρπα δουλειά, καλά πνίγια. da Sur padrunta di belli preliganti, fa gli balanchi, fai gli balanchi, sul padrunta di belli brenchianti, fuori i balanchi da λαβά e ώρε. va più a mesi, nemmeno she a settimane, la a poche ore, la va poche ore, e più a mesi, a settimane, poche poi Sur padronga <muchas> di pelbred di Palanghi, di Sur <muchas> di di tu mata è quando il treno a ceflar y mondaina la, stación, con la O la casetti spala su e giù sur padron dali bel briganti sera di palangi sera di sur padron dali bel briganti